Με κασετόφωνα φώνα κι εγώ μια πολιτία. Στοριάσμένη έχω σκοπό. Εδώ είμαστε λοιπόν, εκπομπή βιβλιοθήκης στα FM, Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, και ήρθε η ώρα να καλημερίσουμε του σημενού μα καλεσμένου, ανοίγοντα βέβαια και το θέμα τη Εθνική Βιβλιοθήκη, το φάκελο τη Εθνική Βιβλιοθήκη. Ένα θέμα που πραγματικά μα απασχολεί όλου. Αργήσαμε λίγο, Δημήτρια. Ε, Κάλιο αργά παραποτέ. Είναι ένα θέμα που ούτω ή άλλω μα απασχολεί έντονα, απασχολεί την βιβλιοθηκονική κοινότητα, του Έλληνε πολίτε, όλου μα. Λοιπόν, να αφήσουμε τα λόγια να περάσουμε ευθύς αμέσω στην παρουσίαση των σημερινό μας καλεσμένου. Είναι ο κύριος Γιώργος Παρλαβάντζας, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Υπλοιοθήκης και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Εθνικής μας Υπλοιοθήκης. Κύριε Παρλαβάντζα, καλή σας σήμερα. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μα. Ε, για να καλημερίσω ευαιρίως. επίσης την Ειρήνη Παυλάκου, Βλυθκονόμο Γενική Γραμματέας του Συλλόγου των Εργαζομένων. Κυρία Παυλάκου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και από μένα. Και ευχαριστούμε ευχαρισ... πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ε, Χριστίνα, να περάσουμε αμέσως στις ερωτήσεις. Αν θες ξεκίνεσαι εσύ. Ναι, μεγάλο το θέμα που ανοίγουμε σήμερα. Και βέβαια δεν ξεκινάμε από εσά, από του εργαζόμενου και δεν θα κάνουμε. Το πιο ζωτικό. Εννοείται, το πιο ζωτικό κομμάτι της Εθνικής Βιβλιοθήκης διότι είναι οι άνθρωποι που θα κινήσουν αυτό το όχημα που λέγεται Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. υποχρέωσή μα, βέβαια, να ξεκινήσουμε από το, από το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σημαντικό ε, το ότι έχουμε σήμερα αυτού του ανθρώπου, το ανθρώπινο δυναμικό, όπω είπε Δημήτρη, που θα μπορέσει να προχωρήσει όλη αυτή την, το εγχείρημα, το νέο εγχείρημα που πρόκειται να δημιουργηθεί. Ε, πριν προχωρήσουμε όμω πια είναι η σημερινή κατάσταση και μάλλον η προοπτική που πρόκειται να γίνει με την εθνική βιβλιοθήκη, επειδή δεν έχει υπάρξει μια προηγούμενη αναφορά τουλάχιστον από την εκπομπή ε, όσον αφορά την εθνική βιβλιοθήκη, θα θέλαμε να μα την παρουσιάσετε λίγο να παρουσιάσετε λίγο την Εθνική Βιβλιοθήκη να μας πείτε καταρχήν λίγα ιστορικά στοιχεία δηλαδή πότε mm -hmm. δημιουργήθηκε ναι, ναι, να πούμε δυο λόγια πάνω σε αυτό και μετά θα προχωρήσουμε ναι. στον Η Εθνική Βιβλιοθήκη υφίσταται από την ίδρυση σχεδόν του ελληνικού κράτους το 1829 ο Καποδίστριας μαζί με άλλα πνευματικά ε, ιδρύματα ε, ιδρύει στην ε, έγινα την αποθήκη τότε την έλεγαν έτσι ονομαζόταν αποθήκη βιβλίου η οποία αριθμούσε 1844 τόμους. Το 1832 με διάταγμα πλέον ιδρύεται και τυπικά με την επωνυμία δημόσια, δημοσία βιβλιοθήκη. Από τη σύσταση ε, του ελληνικού κράτους λοιπόν. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Βέβαια, σχεδόν mm -hmm. από τη σύσταση και μπορεί να πει κάποιος με αναφορές από τον mm -hmm. Φιλέλλη Μάγερ, υπάρχει από το 1824 σε, στα ελληνικά χρονικά του Μισολογγίου αναφορά για σύσταση εθνικής βιβλιοθήκης στην mm -hmm. Ελλάδα. Ανάγκης σύσταση, γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που θα σώσει τους Έλληνες και θα ξαναδημιουργήσει το κράτος. Προχωρημένα πράγματα. Συνεχίζοντας λοιπόν το 1842 πλέον ενώθηκε με την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και το 1866 προσέλαβε το όνομα, την ονομασία Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Το 1888 είναι πλέον το ημερομηνία σταθμός, όπου με ενέργειες του τότε Πρωθυπουργού του Χαριλάου Τρικούπη και με δωρεά των αδελφών Βαλιάνων, με, την, με τα σχέδια του, του Δανού, του, του Θεόφιλου Χάνσεν και την επίβλεψη του Τσίλερ, δημιουργείται αυτό το εξαιρετικό, εξαιρετικό κάλλος. Ένα μέρο μέρος της τριλογίας της είναι, της υγείας, ναι, ναι. Της και ίσως το πιο σημαντικό. Για βάλεγα. πολλούς το πιο σημαντικό και το Ακριβώς. πιο όμορφο uh -huh. αμ, που έχει απ' έξω το ιονικό το, το, το ρυθμό με, το, με τις έξι με τις κολόγες ναι, ναι. ναι και μέσα επίσης το ακόμα περισσότερο εμπιβλητικό αναγνωστήριό του με το ιονικό ρυθμού. Ε, Για το κτίριο ευχαριστή. να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο, έτσι να κάνουμε και ένα διάλογο. Για το κτίριο είχε γίνει πέρσι αναφορά στην Εθνική Συνδιάσκεψη, μια ειδική αναφορά από την κυρία τότε, την Υπουργό τότε, την κυρία Διαμαντοπούλου, ευχαριστή. ότι θα υπήρχε μια ειδική μέρημνα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Έχουμε όμω και παρακάτω και μια ερώτηση γι' αυτό, uh -huh. αλλά ας το πούμε τώρα, μια και αναφορά. Ναι, είναι ένα θέμα πραγματικά μεγάλο, το οποίο προβληματίζει, και ενώ θα μπορούσε να πει κάποιο ότι ε, δείχνει να έχει η Εθνική Υπλωθή και ένα καλό δρόμο με τη δωρεά αυτή του Ιδρύματος ε, Σταύρος Νιάρχος mm -hmm. για Εθνική Βιβλιοθήκη, για κτίριο Εθνικής Βιβλιοθήκης ε, στο Πολιτιστικό Πάρκο στο Φάληρο, στο παλιό υπόδρομο ε, δυστυχώς δεν ξέρει κανένας ε, τι θα γίνει αυτό το, κτίριο, το εξαιρετικό κτίριο Δεν αυτά, υπάρχει δηλαδή κάτι που να έχει ε, δρομολογηθεί ή προβλεφθεί Όχι δεν υπάρχει κάτι που να έχει δρομολογηθεί μόνο αλλά δεν υπάρχει ούτε κατά λέξη, ούτε κατ' εικόνα δεν, δε, δεν έχει κανείς γνώση ε, τι θα γίνει ε, όπως επίσης επί της ουσίας ε, δεν γνωρίζει κανείς τουλάχιστον εμείς λέγοντας κανείς από τους εργαζομένους ε, τι υλικό και ποιο υλικό θα μεταφερθεί εκεί και αν θα μεταφερθεί όλο ή αν θα παραμείνει κάτι. Ε, Επειδή έχουμε ερώτηση σχετικά ερώ. με αυτό ας ναι, ναι. ε, σταθούμε λίγο έτσι στα ιστορικά να ολοκληρώσουμε τα ναι, ιστορικά ναι. στοιχεία και θα τα πούμε σε συνέχεια. Ναι, ε, τε, τέλος για να καταλήξουμε το 1903 ε, ε, μεταφέρθηκε με ε, ξύλινη γέφυρα από το Πανεπιστήμιο μεταφερθήκαν 250.000 τόμοι στην Εθνική Βιβλιοθήκη και έκτοτε λειτουργεί πλέον ε, απρόσκοπτα ως Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Uh -huh. είναι, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ε, σημειολογικά, επειδή αναφέρθηκε η Χριστίνα σε αυτά τα τρία κτίρια, ε, η σημειολογία των τριών κτιρίων θα μπορούσε να πει κανείς ε, ότι είναι ε, το, το πανεπιστήμιο ε, είναι η απόκτηση της γνώσης, Mm -hmm. Η Ακαδημία είναι η επιβράβευση mm -hmm. και η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι το θησαυροφυλάκιο mm -hmm. της γνώσης, ο θεματοφύλακας της γνώσης. Ωραία αυτό. Ε, έχουν λοιπόν τη σημειολογία τους όλα και είναι εντελώς άδικο να αφήσει η πολιτεία, γιατί πλέον στην πολιτεία έγινε, mm -hmm. αυτό το κτίριο να... Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο θέτεις Γιώργο και, και εμείς ε, ε, έχουμε ένα προβληματισμό γι' αυτό και ρωτάμε κιόλας ε, πραγματικά τι θα γίνει αυτό το κτίριο Γενικούς ουστένα γύρω από την Εθνική βιβλιοθήκη αναπάντει τα ερωτήματα Ναι είναι αλήθεια αυτή ε, ε, το, ε, το κτίριο Συνόγου διακόπτω αυτή τη στιγμή χρήζει παρεμβάσεων Πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς αυτό μας λυπεί ως εργαζόμενοι και άλλα δεν είναι στο χέρι μας. Σε ποια κατάσταση είναι μέσα. Ναι Αυτό θέλω να πω ότι παρόλο που υπήρξε πριν από 10 χρόνια επισκευή της οροφής, περίπου 10 χρόνια... Παρόλα τα αυτά, όταν βρέχει και σε δυνατή βροχή, ε, στάζει μέσα στο αναγνωστήριο. Υπάρχουν κουβάδε και κουβαδάκια να λέμε και κάποια πράγματα. Δεν μα τιμά αυτό, έτσι. Δεν δε μας, δε μας τιμούν, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Προχθές με τη βροχή, με την υγρασία πέσανε σοφάδε ε, σε κάποιο σημείο όπου συνάδελφοι εργαζόντουσαν και μάλλον αποτύχει δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Α, α έχουμε και τέτοια. Δεν ναι, έχουμε φτάσει ναι, ναι. εκεί. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι απληκιωμένη. Δεν δέχεται πολλά φορτία, είναι επικίνδυνη. Ε, επίσης, ε, τα κλιματιστικά της αίθουσας, τα οποία ήταν χορηγία του ονασίου mm -hmm. α, αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν. Πέρυσι είχαμε το, το φαινόμενο, το, το φοβερό, οι αναγνώστες και οι εργαζόμενοι να είναι με κασκόλ και με παλτό μέσα. Το χειμώνα, χειμώνα λοιπόν δηλαδή, ήταν ε, δύσκολο και δύσκολο. Ε, πέρυσι, πέρυσι, να ήταν και δύσκολος χειμώνα πέρυσι, ναι, ναι. Ε, ε, απαιτούνται αρκετά πράγματα να γίνουν Άμεσες παρεμβάσει λοιπόν για, για, για, για να... Και εντός και εκτός του κτηρίου θα έλεγα εγώ Γιατί όσες, όσες φορές έχω περάσει απ' έξω Νομίζω ότι δεν μας η εικόνα που δείχνει και το κτηρίο έξω Να πούμε λίγο έτσι για το περιβάλλοντα και εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του κτηρίου Νομίζω ότι δεν μα τιμάει για, για το ρόλο που αναφέρθηκε Και το, ρόλο, το κομμάτι που αντιπροσωπεύεις στο mm -hmm. πλαίσιο τη σημειολογίας Αλλά και τη τριλογία αν θέλεις ε, σίγουρα η πολιτεία θα έπρεπε να έχει δράσει ήδη και θα έπρεπε να έχει πάρει πιο σημαντικές αποφάσεις και δραστικά μέτρα και εντό και για την συντήρηση αυτού του κτιρίου, αλλά και κυρίως για το πώς δείχνει αυτό το κτίριο εξωτερικά με όλους αυτούς τους το πρόβλημα γενικώ τη εθνική βιβλιοθήκη. Αναφέρομαι δηλαδή την εικόνα που βλέπουμε έξω στον περίβολο και στα... στον αύριο χώρο τη Αυτή, δηλαδή. φοβερή που αυτή έχει η φοβερή εικόνα. η εικόνα, δηλαδή διστάζω και να την πω Άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Διστάζω ναι, ναι. να την πω γιατί με σοκάρει κάθε φορά που πήραμε. Εμεί τη ζούμε βέβαια... καθημερινά και αυτό δίκιο. αφορά και τα άλλα τακτήρια. Και τα άλλα τακτήρια δεν είναι μόνο τη εθνική βιβλιοθήκη. Ναι, ναι, και στα άλλα. Αλλά ιδιαίτερα στι εθνικέ όμω υπάρχει μια πιο βαριμένη κατάσταση. Πραγματικά, πραγματικά. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο ερώτημα Σε σχέση με τις συλλογές ε, της Ελληνική Βιβλιοθήκης ε, Αν διαθέτει ψηφιακές συλλογές ε, Και αν έπιες είναι αυτές ε, Διαθέτει ψηφιακές συλλογές Έχουν ψηφιοποιηθεί κώδικες Από το τμήμα χειρογράφων ε, 193 κώδικες Και είναι από την περίοδο Από το 914 και εξή. Ε, υπάρχει επίσης, υπάρχουν επίσης επιστημονικές επιτηρίδες των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που καλύπτουν την περίοδο 1925-1997 και όπως επίσης υπάρχουν και εφημερίδες ψηφιοποιημένες. Αυτές είναι ένα πολύ μικρό μέρος βέβαια της Ακρόπολης, είναι η Ελευθερία, είναι το Εμπρό, η Εφημερίδα Μακεδονία, ο Ριζοσπάστης και το Σκρίπτ. Να κάνω μια ερώτηση, Ειρήνη. Ναι, ε, και ο ταχυδρόμος, δρόμο, ε, συγγνώμη. Ε, ναι, συγγνώμη, σε διάκοψα. Ναι. Ε, ε, ε, σε επίπεδο έτυπου υλικού, πόσο, πόσους τόμους ανέρχεται σήμερα η συλλογή της εθνικής βιβλιοθένειας. Ε, περίπου στα δύο εκατομμύρια τόμους. Δύο εκατομμύρια τόμους. Ένας πνευματικός, πνευματικός θησαυρός. Ένας πνευματικός, πνευματικός θησαυρός. Βέβαια, και αποτελείται Βέβαια, δηλαδή, γιατί και αποτελείται σε αυτό το υλικό η βιβλία, υπάρχουν, βέβαια, βέβαια, βιβλία, υπάρχουν 150 αρχέτυπα, υπάρχουν 2.500 παλέτυπα περίπου 4.500 χειρόγραφα υπάρχει το αρχείο των αγωνιστών του 1821 που είναι γύρω στα 200.000 έγγραφα και υπάρχουν και τα αρχεία του Σολομού, του Ιππίτη του Ρώμα, του Βικέλα, του Σικελιανού Η πορεία Άρα, λοιπόν της ελληνικής σκέψης σχίλια. και της διανόησης <χω> και της ιστορίας διαμέσου των αιώνων Αποτυπώνεται στο υλικό τη. Η Θησαυρή έχει μεταφράσει. Η Θησαυρή Η Θησαυρή η η η η <συστασίλια> είναι ό, όλη η Μηχανή. Είναι αυτό, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και μία συλλογή η μια οποία συ... είναι σε κάποια κομμάτια. Ε, θα, θα, θα θέλετε να μας πείτε δηλαδή η, η, ποια είναι η κατάσταση αυτού του υλικού δηλαδή, υπήρχε και ε, οργανωμένο τμήμα συντήρηση στο παρελθόν αν δεν κάνω λάθος γιατί το, είχαμε, το συμβουλευόμασταν και πάρα πολλοί ε, άλλοι ε, από τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Πολλές φορές είχαμε έρθει ας πούμε, στη, στο καμαράκι αυτό, της Εθνικής Βιβλιοτέκης να πάρουμε συμβουλές Συντηρείται. Ε, ε, ε, και πώς προβάλετε, βέβαια έτσι και τώρα υπάρχει το τμήμα συντήρηση. Υπάρχει. Υπάρχει, βεβαίω. Λειτουργεί και μάλιστα ενεργά. Με, οι συνάδελφοι έχουν τεράστια εμπειρία πάνω στο θέμα και συμβουλεύονται όχι <coughs> πολλοί κόσμος. Πολλά, πολλά Δεν είναι μόνο δηλαδή για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ε, έχει, μια, ε, ε, όχι, έχει έναν ευρύτερο. Αποφύσει η Εθνική Βιβλιοθήκη όλα τα ατζέντε. Εννοείται αυτά που λέει. Να, <χαι> να έχει έτσι. να δίνει κατευθυντήριε γραμμέ γενικότερα. Και αυτό κάνει και η συντήρηση. Βέβαια, ε, βρισκό, το τμήμα συντήρησης τώρα ε, ε, βρίσκεται σε μια δυσχερή θέση εντό εισαγωγικών, θα μπορούσε να πει κανεί, διότι ε, οι ξέρουν ότι ε, ήταν στο, στο κτίριο στην Αγία Παρασκευή μαζί uh -huh. με το τμήμα καταλόγων uh -huh. ε, αφήσαμε το, η Εθνική Βιβλιοθήκη, δηλαδή άφησε το κτίριο της Αγία Παρασκευής γιατί αγοράσαμε στο βοτανικό νέο κτίριο όπου εκεί στεγάζονται πλέον οι κατάλογοι και η εισαγωγή και η συντήρηση και η προοπτική και ο σχεδιασμός ήταν το εισόγειο αυτή της αγοράς αυτού του κτίριου να γίνει το μισό αναγνωστήριο περιοδικών και το άλλο μισό ε, κατά αναλογία τώρα εντάξει μισό-μισό ε, να γίνει το τμήμα συντήρησης να πάει εκεί μαζί με τη μικροφωτογράφηση και η ψηφιοποίηση δηλαδή συντήρηση, μικροφωτογράφηση, ψηφιοποίηση είναι τρία πράγματα που πάνε μαζί uh -huh. ε, δυστυχώς ε, δεν κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες ή, από το κράτος ε, ενώ η, η Διεφέση είχε αναλάβει την εκπώνηση της μελέτης τεχνικών διαγραφών άργησε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να πέσουμε σε αυτή την οικονομική κατάσταση το μνημόνιο και τα χρήματα των επενδύσεων να χαθούν. Mm -hmm. Και ε... έτσι με τα λίγα μηχανήματα που έχουμε, έχουμε πάει συντήρηση, και λέω έχουμε γιατί ανήκω στο τμήμα αυτό, έχουμε πάει και λειτουργούμε ως συντήρηση και μικροφωτογράφηση και ψηφιοποίηση στην Αθήνα. Η κρίση λοιπόν επηρεάζει και τη διατήρηση τη πολιτικής πνευματική μα κληρονομιά σε ένα μεγάλο βαθμό mm -hmm. από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ε, Μια και ανέφερε στο κτίριο στο Βοτανικό, ε, αυτό το κτίριο παραμένει, είναι υπό την ιδιοκτησία τη Εθνική Βιβλιοθήκη. Παραμένει. Την... Μήπω μπορείτε να μα πείτε τι προβλέπει, δηλαδή ε, έχει στεγάσει κάποιε υπηρεσίε και ποιε υπηρεσίε έχουν στεγαστεί εκεί. Ναι, Όπω σα είπα προηγουμένω, στεγάζονται ήδη και λειτουργούν το τμήμα καταλόγων και εισαγωγή. Και, εισαγωγή. και το γραφείο Ισπάν. Και, mm -hmm. και το ISBN. Και το ISBN και στον υπόγειο χώρο με σύγχρονα κινητά ράφια έχουν πάει τα περιοδικά όχι το τμήμα περιοδικών, τα περιοδικά Ο ισόγειος χώρος Είναι βιβλιοστάσια, δηλαδή περιοδικών τα οποία όμως δεν λειτουργούν ακόμα Μάλιστα, παραμένει ο χώρος σε ζητά μια σε βρεις μια σε χάνη, τα ονειρά της καραβάνη πέρπατα. Όσο σ' αγαπώ κι είναι το στίχα κι αυτό, χιλιοβάλωμενο ρούχο, μα για σένα το φορώ. Όσο σα αγαπώ κι το δώστηκα κι αυτό χειριοπάλλω μεν ορουχό μα για σένα το χώρο, πόσο σάγα αγαπώ Όσο σ' αγαπώ κι είναι το στήχα αυτό χрон loyalutet ρούχο, μα για σένα το φορώ Όσο σ' αγαπώ κι το στήχα αυτό χitiesmannuin ρούχο, μα για σένα το φορώ Όσο σ' αγαπώ Η ώρα είναι 11.94 Επικοινωνία FM Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείο Αττική Τα μαζί σήμερα κοντά μας ο Γιώργος Παρλαβάς εκπρόσωπος του συλλόγου εργαζομένων της εθνικής βιβλιοθήκης Ελλάδος και η κυρία Παβλάκου είναι εδώ μαζί μας να συζητήσουμε για την εθνική μας βιβλιοθήκη. Είχαμε μείνει στο κτίριο στο βοτανικό και τις συλογές που στεγάζει εκεί. Ε, να συνεχίσω από εκεί που είχαμε σταματήσει. Με προσ... ε, καταρχήν, είναι προσ... ε, οι συλλογέ ανοιχτέ τη Εθνική Βιβλιοθήκη, στο ε, βοτανικό. Όχι. Ναι, ναι, στο, όχι. στο βοτανικό δεν είναι οι συλλογέ προσβάσιμε. Λειτουργούν μόνο τα τμήματα εισαγωγή και το τμήμα καταλόγων. Αυτό, όπως... αυτό ε, λόγω του κανονισμού λειτουργία ή λόγω μη ολοκλήρωση κάποιων πράξεων. Δεν πράγμα. έχει ολοκληρωθεί ακόμα η τακτοποίηση των περιοδικών στου χώρου του υπογείου στα βιβλιοστάσια. Η πολιτική πάντω είναι να είναι ανοιχτέ. Στις γενικά τη Εθνική Πιοθήκη, γιατί κάποτε είχαν, υπήρχε περιορισμένη πρόσβαση στι συλλογέσει τη Εθνική Πιοθηγή. Όχι, αυτό προέκυψε από του σεισμού, γιατί κλείσαν κάποιε πέργειε όπω τη νεώτερη φυολογία mm -hmm. και για λόγου ασφαλία και εργασιών. Επομένω, ανοιχτή βέβαια, η πρόσβαση. Ε? Ναι, ναι, είναι ανοιχτή η πρόσβαση και μάλιστα. Και... Ανεξάρται από το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι, η πολιτική τη εθνική βιβλία σήμερα. Παρέγα πρόσβαση είναι σε όλου. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Όχι, πάντα. Κάποιοι δεν είχαν πρόσβαση απλή πολίτη. Πολλά χρόνια πριν, το 80 ας πούμε. Εντάξει, ο... τώρα είμαστε στο 2013. Τώρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι λέω τώρα... αυτό ναι. Η πρόσβαση είναι ανοιχτή σε όλους τους σε πολίτες, όλους. αρκεί να έχουν μια αστυνομική ταυτότητα μαζί τους βέβαια. <συσκάς> uh -huh. Και μάλιστα όχι μόνο σαν φυσική παρουσία, αλλά και εξαπροστάσεως στις συλλογές μας διότι υπάρχει ο ΟΠΑΚ πλέον, uh -huh. όπου από τον υπολογιστή του σπιτιού του ο μπορεί να μπει μέσα στη βάση δεδομένων τη δική μας, το τα βιβλία, δηλαδή, του καταλόγους και να αναζητήσει από το σπίτι του <coughs> ό,τι χρειάζεται, ό,τι θέλει. Είναι πολύ απλή η αναζήτηση και πολύ εύκολη. Και μπορεί έτοιμο να έρθει στην Εθνική Βιβλιοθήκη να ζητήσει το... με το έντυπο, το, mm. το τυπικό που υπάρχει, το... το βιβλίο του. Επίσης μπορεί να μπει ελεύθερα σε ψηφιακέ συλλογέ, στι εφημερίδε mm -hmm. που σε έχουμε πετυρίδες. και στι πετηρίδε. Ε, δεν είναι κλειστή η βιβλιοθήκη. Ακόμα και στα χειρόγραφα, στα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα, στο οποίο κάνουν μια αίτηση, δίνεται ένα password από το τμήμα χειρογράφων και μπορούν πλέον να μπουν και να συμβουλευτούν όλε τι συλλογέσει τι ψηφιακέ. Ναι, έπρεπε να το πούμε αυτό για να ξέρει ο κόσμο ότι μπορεί η Αρπάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στι η Και βεβαίω με τη φυσική και... παρουσία του πρέπει να έχει την αστυνομική του ταυτότητα που να πιστοποιεί τα στοιχεία του για να γίνει άδεια εισόδου για την Εθνική Βιβλιοθήκη, να χρησιμοποιήσει τα βιβλία, τα χειρόγραφα κλπ. Να πούμε και το ωράριο εδώ, επί της ναι, ευκαιρίας ναι, ναι, ναι. Βιβλιοθήκης. Ναι, ναι. Λειτουργεί ναι. του αναγνωστηρίου, ναι, πέντε. Ναι. Λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 9 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα και Παρασκευές και Σάββατα από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Είναι από τις λίγες που από το 84-85, ε, είναι και το απόγευμα ανοιχτέ. διευρυμένο ωράρι να δούμε και σχέδιο. παρακάτω τι γίνεται και με το και προσωπικό το τμήμα σα... ναι, ναι, χειρογράφων <σχερμα> δεν λειτουργεί σάββατο mm -hmm. είναι, εργάζεται από 9 έως 2 Δευτέρα έως Παρασκευή Να έρθουμε τώρα σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τις, α... με τις άλλες βιβλιοθήκες στη χώρα, στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε άλλες ξένες χώρες όπως τα Βαλκάνια την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο τι γίνεται τι εικόνα έχουμε σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τις σχέσεις τις εθνική Βιβλιοθήκες ε... με άλλες χώρες, με τις βιβλιοθήκες της χώρας μας. Λοιπόν, οι σχέσεις α, της Εθνικής Βιβλιοθήκης πρώτα-πρώτα με βιβλιοθήκες εντός της χώρας η συνεργασία υπάρχει. Εμείς ως βιβλιοθηκονόμοι επικοινωνούμε με άλλους βιβλιοθηκονόμους, γίνεται ανταλλαγή... Φωτοτυπιών, εξυπηρετούμε τους αναγνώστες μας μέσω fax, μέσω email Για δανεισμός Για δανεισμός στην ουσία ακόμα δεν, έχει, δεν λειτουργεί uh -huh. στην ουσία δεν λειτουργεί ε, Τώρα σε σχέση με άλλες χώρες θα έπρεπε να έχουμε συνεργασία και με τις γείτονες χώρες ε, και γενικά με τις χώρες της Μεσογείου που έχουμε κοινά προβλήματα ως χώρες Ω προ αυτό δεν γνωρίζουμε τίποτα να υπάρχει καμία συνεργασία και όχι από την διοίκηση. Μάλλον τα προβλήματα είναι το ότι υπα... είναι χώρε οι οποίε μπορεί να, έχουν, να διαθέτουν πλούτο που έχει να γίνεται αναφορά στι εθνικέ κοινότητε. Και βέβαια σώμα, ναι. να πούμε εδώ, Χριστίνα, ότι με μεγάλη μα λύπη ε, από τα διεθνή φόρα, είτε αφορούν, είτε αφορούν συνέδρια, επιστημονικέ συναντήσει στο εξωτερικό, δυστυχώ. Η διοίκηση από απόσταση. Δεν είναι εκεί. Απο... Απο... Είναι... Απο... Δε... Απο... Δε... Δε... Τα τελευταία χρόνια έχει εδρεωθεί. Δηλαδή, είναι έκπληξη αν δούνε πώ μα μεταφέρεται δηλαδή, από τι επαφέ που έχουμε και εμεί με διεθνούς οργανισμούς και ενώσει. Αν δούνε κάποιον από την Ελλάδα, πόσο μάλλον και από την Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδο. Υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εικόνα τη Εθνική Βιβλιοθήκης προ τα έξω, Βεβαίω, προς το έξω δεν τελικό. είναι έτσι τόσο εντελώ, δεν απέχει εντελώ. Παραδείγματο χάρη πάντα λαμβάνει μέρο στα συνέδρια τη Ήφλα. Ε, είχε πάει και στο τελευταίο συνέδριο Εγώ μιλάω, έτσι, δεν μιλάω μόνο δεν σε είναι σχέση μόνο ναι, Αυτό ακριβώς μιλάω για μια ολοκληρωμένη ε, και διαρκής ε, παρουσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης ε, ε, στα Ευρωπαϊκά και στα Διεθνή ε, Κέντρα Λήψεως Αποφάσεων ναι. ε, Αλλά και σε ε, συναντήσεις ε, με όμορες χώρες που γίνονται αυτό κατά ακριβώς. και αφορά πώς ε, θα Αυτό, βέβαια, χριστούν, ε, ε, ε, ε, αυτό δε δεν περιορίζεται βέβαια ναι. Δεν είμαστε εντελώ δεν απέχουμε τελώς βέβαια ε, Πρέπει να πούμε ότι το τον το τελευταίο καιρό η, Και το λέω ως εκπρόσωπος των εργαζομένων Μέσα στο φορευτικό συμβούλιο γνωρίζοντας Υπάρχει μια ε, κινητικότητα σχετικά με τις ε, όμορες βιβλιοθήκες ε, Σερβίας Εγώ αναφέρομαι Αν, Αλλά ε, το θέμα ξέρετε ποιο είναι ε, Ότι δεν γνωρίζουμε το, περι, το περιεχόμενο της, ε, των συναντήσεων ε, μπορεί να ακούμε για κάποια συνεργασία με τη Σερβία, παραδείγματο χάρη με το Αζερβαϊτζάν, ε, για κάποια υπογραφή ενδεχομένω μνημονίων. Αχ. Αλλά ω εργαζομένοι δεν ξέρουμε το περιεχόμενο, τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία και τι είναι αυτό το τραπέζι. Δεν έχει αναλυθεί μνημονίου. δηλαδή στο πλαίσιο του, mm -hmm. του οργάνου, ώστε να έχετε εσεί ναι, ως εκπρόσωπο να έχετε μια γνώση. Το μόνο το ότι βεβαίω υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η επαφή. Έχει ξεκινήσει μάλλον, θέλετε να πείτε. Ναι, ναι, όχι. Υπήρχε. Από παλιά, όχι, όχι. Και να περάσουμε τώρα σε ένα σημαντικό κομμάτι. Δημήτρη, ποιοι είναι οι πόροι της Εθνικής Βιβλιοθήκης και από πού χρηματοδοτείται, ποιε πηγέ χρηματοδοτείται στην Εθνική Πονεμένη ιστορία, Έτσι. Είναι ένα ακαθόδε ζήτημα αυτό. Η Εθνική Βιβλιοθήκη δυστυχώ πάντα ήταν υποχρηματοδοτούμενη και. Και σε χρήματα βέβαια, αλλά και σε προσωπικό. Για να μιλήσουμε με σημερινά δεδομένα. Ποια είναι η σχέση τη Εθνική Βιβλιοθήκη με το Υπουργείο Παιδείας που υποτίθεται ότι από εκεί χρηματοδοτείται. Ναι, ναι, από εκεί υποτίθεται. Η τυπική σχέση αλλά και η ουσιαστική. Μα ενδιαφέρει και η τυπική, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί ένα νόμο το 2003 και είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. Σημαίνει ότι πρέπει να έχει προπολογισμό, Αυτό κατά την άποψή μα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Των τελευταίων ετών στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη ήταν μέχρι το 2003 ε, δημόσια αποκεντρωμένη υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι είχε δικό της προϋπολογισμό προερχόμενο βέβαια πάντα από το Υπουργείο Παιδεία. Ο οποίο και τον ενέκρινε προφανώς Τον έδινε, τον εκούσε τον στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ναι, ναι, ναι. ναι. έδινε και τον χρησιμοποιούσε η Εθνική Βιβλιοθήκη όπω αυτή ήθελε σύμφωνα με τι ανάγκε τη. Uh, το 2003 αυτό υ... ο νόμος, πραγματικά πήρχε... έφερε πολύ πίσω ναι, ναι, ναι. Ε, υ, Υπήρχε όλη αυτή τότε περιραίουσα έτσι, όταν τα πάντα να γίνονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και μέσα σε όλα αυτά και η Εθνική Βιβλιοθήκη έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ε, δεν πρόσφερε απολύτω τίποτα, δεν διαφοροποίησε απολύτω τίποτα, διότι είχε προπολογισμό και έχει προπολογισμό στο <συσκοί> νομικό πρόσωπο. Ε, χειριζόταν τον προπολογισμό τη και το χειρίζεται η ίδια. Μπορούσε να αποποιηθεί ε, ή να δεχθεί δωρεές ε, Μπορούσε να έχει και μπορεί να έχει έσοδα από, από δικού τη πόρου εκδηλώσει. Επομένω ήταν ε, ε, κενό γράμμα. Δεν ε, υπήρχε κανένας λόγος. Αντιθέτως έφερε και μερικά επιπλέοντα διοικητικά προβλήματα η, αυτός ο νόμος. Εμείς ε, λοιπόν ε, δύο όπως, είναι όπως, τα Όπως και σώνα. παράδειγμα. Ε, ε, ε, μια εμπλοκή μεταξύ του Υπουργείου και της... Ε, ε, μα ε, αυτά διοικητικά. είναι που έχουν μπλοκάρει και το θέμα της εθνική, νομίζω. Έτσι. Α, και αυτά. Και, αυτή. και αυτά. Το θέμα της εθνικής είναι κυρίως πολιτικό και λέω τώρα πολιτικό ε, αφορώντας γενικότερα την εθνική βιβλιοθήκη και ξεκινώντας από τη χρηματοδότησή της 390.000 ευρώ αυτή είναι, νομίζω, νομίζει, αστείο και να το συζητάμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, δεν, ναι. Ναι. Είναι μπουρμπάρι, είναι φιλοδόρη. Ε, όταν. Μισό λεπτό. Έχει σημασία, τα 300, από αυτά τα 390, τα 240 περίπου Πάνε για μισθοδοσία. πηγαίνουν. Όχι, τη μισοδοσία την πληρώνει το Υπουργείο Παιδεία. Όπω και την πλήρωνε. Σα λέω, δεν άλλαξε τίποτα. Α, δεν άλλαξε τίποτα. Απλά, άλλαξε η, η ανελαστική τη υποχρέωση είναι από τα 390 χιλιάρικα, τα 240 πηγαίνουν στην αποπληρωμή του δανείου για την αγορά του κτηρίου στο βοτανικό. Λοιπόν, φανταστείτε με τα υπόλοιπα τι μπορεί να κάνει η Εθνική Βιβλιοθήκη τι, τη... τι δεν μπορεί να κάνει. Ή... Ή Ούτε τα... τα λειτουργικά τη Έθνη. Αγορέ η Εθνική Βιβλιοθήκη δεν ξέρουμε από πότε έχει να κάνει. Αγορέ βιβλίων. Διότι η κατανόμη προσφορά ναι, μεν είναι πάρα πολύ σημαντική, Αλλή αν δεν είχαμε και αυτή, αλλά όμω αγορά βιβλίων, που επίση οφείλει να κάνει η Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, να πλειοδοτήσει σε για σημαντικά βιβλία. Αυτό, αυτό είναι, πάρα Έφε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα σημαντικό. τέτοιο φορέα. Για την Έχουν σταματήσει, ενώ παρε... Παρε... στο παρελθόν συμμετείχε αυτή τη στιγμή, δεν υφίσταται. Βεβαίω και έχουμε πάρει και. Μεγάλο κενό, θα το ας το ας μεγάλο ας... Ε, ε, ε, αυτή λοιπόν η πολιτική αδράνεια Του των, όλων των ετών Των τελευταίων ε, Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει Πρέπει δηλαδή κάποιος Να εγκύψει πάνω από την Εθνική Να σα ρωτήσω τώρα κάτι που μου έρχεται Υπουργός Παιδείας πότε πέρασε Για τελευταία φορά το κατόφλι Της Εθνικής Βιβλιοθήκης ε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 1999, με εκείνη mm. την έκθεση των Θεσσαυρών τη Εθνική Βιβλιοθήκη. Έχει έρθει και η κυρία Γιαννάκου. Όταν είχε τοποθετήσει το τότε φορευτικό συμβούλιο, είχε έρθει μαζί ναι, με το συμβούλιο επισκεπτόμενη με... την Εθνική Βιβλιοθήκη. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτή η πολιτική ηγεσία, η τωρινή, δείχνει να ενδιαφέρεται για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία... Εμείς πάντα λέμε καλύτερη. ότι την αλήθεια, την αλήθεια και... Ναι, αυτό ακριβώς. είμαστε, αυτό ακριβώς. είμαστε άλλο Και υπάρχει. όποια κριτική μας, ε, να το πούμε βέβαια εδώ, είναι πάντα επικοδομητική και πάντα προς την κατεύθυνση το να λέμε τα κακό σκήμενα για να διορθωθούν, Εξυπηρετώντα και λειτουργώντα προ όφελο τη εθνική πολιτική και, και των λύσεις. εργαζομένων, mm, και κυρίω να βελθούν και οι λύσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε διαρκώ πίσω από το δάχτυλό μα, να παρουσιάζουμε ωραιοποιημένε εικόνε και καταστάσει και να κρύβουμε αυτά που δεν είναι. Συμφωνώ μαζί σα. Διότι η κριτική πρέπει να γίνεται. <συμφωνήσεις> Οφείλουμε να κάνουμε κριτική και εμεί τη θέλουμε ως εργαζόμενοι τη κριτική. είναι επικοδομη... κριτική κάνουμε. Καλοπροαίρετη. Καλοπροαίρετη πάντα προ το καλό τη προόδου. Δεν... Ε, πώς, πώς το δείχνει το σημερινό Υπουργείο, με, με ποιες ενέργειες δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για την Εθνική Βιβλιοθήκη, έχετε κάτι συγκεκριμένο ε, Κοιτάξτε, ε, μπορώ να πω ότι επειδή ασχολούμαι με τα συνδικαλιστικά mm -hmm. ότι ο κύριος Αφανιτόπουλος είναι από τους ελάχιστους υπουργούς όπου δέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ε, για να ακούσει τα προβλήματά του αυτό είναι θετικό, πολύ θετικό. Η κυρία Γιαννάκου ήταν η τελευταία πριν από τον κύριο Αβραμόπουλο. Αρουβανιτόπουλο. Συγγνώμη, Αρουβανιτόπουλο. Και ο προηγούμενος ήταν ο κύριος Ευθυμίου το 2003 που άλλαζε το... Τότε με το νομικό καθεστώς, με την λάγη του νομικού καθεστώτος. Τι προσωπικό απασχολείται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και πώ ανανεώνεται αυτό το προσωπικό, υπάρχει το εξειδικευμένο και προφανώς και το μη εξειδικευμένο προσωπικό. Η βιβλιοθήκη, και εδώ δυστυχώ θα πούμε, έχει λιψανδρία. Δεν ανανεώνεται το Δεν προσωπικό Δεν ανανεώνεται της. το προσωπικό τη. Είμαστε 49 μόνιμοι πάλι και 29 αποσπασμένοι καθηγητέ. Κάποια στιγμή ήταν γύρω στου 100 οι, οι, οι μόνιμοι, Α. οι οποίοι περίπου οι οποίοι με συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις και ειδικά έτσι το τελευταίο διάστημα δεν ανανεώθηκαν, δεν έχει γίνει διαγωνισμός τελευταίος και όχι μόνο αυτό. Ενώ ο νόμος αυτός του 2003 προβλέπει 160 θέσεις, mm -hmm. τώρα Για το με, νέο το, με το μνημόνιο... 164 για την ακρίβεια, τώρα με το μνημόνιο στις κενές οργανικές θέσεις επιλήθηκε μια μείωση 50% περίπου, έτσι, χοντρικά. Έχουμε φτάσει τώρα δηλαδή... Στο 50% μείωση. Ε, όχι, είναι γύρω στου 124 αν δεν με πατάει η μνήμη μου Τώρα μιλάμε δημή. για το σύνολο του, του προσωπικού το δηλαδή που του προσωπικού, πρέπει να υπάρχει. Εκ των, εκ των οποίων ε, οι 49 είναι κάτι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή και νέες οργανικές θέσεις. Υπάρχουν, δεν καταργήθηκαν με τα τελευταία δεδομένα Αυτό, γιατί υπάρχει, όπου υπήρχ... ότι κατηργήθηκε ένα ποσοστό από mm -hmm. 164. Mm -hmm. ε, όταν δε ε, το πρώτη-πρώτου έτσι όπως λέει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα λειτουργήσει, πρώτη-πρώτου 16 θα λειτουργήσει ε, το νέο κτίριο της Ινικής Βιβλιοθήκης στο Φάλαινο ε, θέλει 154-150 υπαλλήλους για να λειτουργήσει τον πρώτο μήνα και τον επόμενο πάνω από 200-210 εδώ τίθεται ένα σοβαρό θέμα σοβαρότατο θέμα διότι δεν είναι μόνο η στελέχωση αλλά είναι και η στελέχωση με ικανού ανθρώπου, με ανθρώπου οι οποίοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. ο καθένα τον τομέα του, ε, η προσαρμογή του, η εκπαίδευσή του. Ο, ο άλλο, αν και μπορεί να είναι βουλευτικό νόμο, έτσι, αλλά δεν μπορεί να τον βάλει και να το πετάξει τα βαθιά μέσα. Έχουμε εκείνη μια εκείνη δεύτερη βιβλιοθική. ενότητα που θα δούμε το δεύτερο κομμάτι. Ναι, ναι. Να ολοκληρώσουμε λίγο το πρώτο και να πούμε σε αυτό. Γιατί είναι θεωρώ πολύ σημαντικό να σταθούμε mm -hmm. λίγο, ε, Δημήτρη. Ε, και να πω επίσης στο, σαν συνέχεια της ερώτηση για το προσωπικό η Διεθνική Βιβλιοθήκη είναι ακέφαλη από το 2005 όταν λέω ακέφαλη ενώ δεν έχει οριστεί γενικός διευθυντής. Πόσο αυτό έχει επηρεάσει όλο αυτό το διάστημα τη λειτουργία της Άλλο θέμα, γι' αυτό λέμε ότι είναι και πολιτικά τα θέματα, είναι πολιτικό το θέμα είναι από το 2005 χωρίς γενικό διευθυντή. Η Εθνική Βιβλιοθήκη δικαιούται να έχει έναν γενικό διευθυντή. διευ 8 χρόνια, έχουν 8 χρόνια έχουν συμπληρωθεί. Αυτό Λει... το θέσαμε στον κύριο Βαλαιτόπουλο στην συνάντησή παιδό, μας και Περεπιστεί. το δέχτηκε και ο ίδιος ότι είναι απαραίτητος ένας γενικός διευθυντής στην Εθνική Βιβλιοθήκη και περιμένουμε ότι τώρα θα προκυρυχτεί και η θέση για τον γενικό διευθυντή. Και με τους βέβαια τους αναπληρωτές δημιουργούνται και έτσι κάποια προβλήματα υπό την έννοια ότι ένας αναπληρωτής διευθυντής πόσο μπορεί να τρέξει θέματα σοβαρά και κέρια όπως ε, τη εθνική Βιβλιοθήκης. Πώς μπορεί εφόσον είναι αναπληρωτής να κάνει τα δέοντα για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Δηλαδή, ο οργανισμός ο οπιος δεν υπάρχει το 2003 έγινε ο νόμος το πούμε κατήργησε τον παλιόν οργανισμό, οργανισμό αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό σε... θέμα Όχι, οργανισμό οργανισμός η λειτουργία οργανισμός... του οργανισμού ε η λειτουργία της εθνικής βιβλιοθήκης μάλιστα ο οργανισμός ε, και ο που... οργανισμός που ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, με, μου επιτρέπετε mm. Εφτιάχτηκε το νομικό πρόσωπο όρισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας γενικός διευθυντής ο δεν εν τέλει δεν ορίστηκε δεν προκηρύχθηκε η θέση αλλά μετά το 2003 λοιπόν αυτός ο νόμος είναι είναι πραγματικά μεγάλα ερωτήματα δημιουργεί, διότι δεν συνεκρότησε τη διάρθρωση της Υπηρεσίας της Εθνικής Βιβλιαθέκης. Δηλαδή κάτω από ένα νομικό πρόσωπο υπάρχουν τα αντίστοιχα τμήματα και αυτά δεν έχουν συγκροτηθεί. διευθύνσει, τμήματα, αυτό εννοώ, υπηρεσίες προ... κλπ. τα οποία δεν έχουν συγκροτηθεί με το νομικό πρόσωπο. Είναι απίστευτο. Τόσα χρόνια υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο χωρίς τη συγκρότηση των υπηρεσιών Α, αυτές οι υπηρεσίες πια πώς θα λειτουργήσουν στον αέρα; είναι, δηλαδή. Στον ε, αέρα λειτουργούν. Ναι. εδώ πρέπει να, ναι. να πούμε ότι ε, ε, αυτό το αυτός ο οργανισμός αυτή η Εθνική Βιβλιοθήκη από το 5 μέχρι τώρα δουλεύει στον αυτόματο πιλότο από ταχύτητα και Από το φιλότιμο και την υπηρεσιακή ευθυξία και υπευθυνότητα των εργαζομένων. Όχι, <Συσμίλωση> ε, ε, Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορεί να πει κάποιο ότι οι εργαζόμενοι εκεί χάνουν και χρήματα. Διότι δεν έχουν γίνει αξιολογήσει <Συσμίλωση> διευθυντών, προϊσταμένων, πειματαρχών. <προϊσταμένων>, <Συσμίλωση> και Είναι ένα θέμα που επηρεάζει και... όλη τη διοικητική διάθρωση και κατ' επέκταση τη λειτουργία. Όλη τη Αν ας... ας... δεν υπάρχει δε οργανισμό λειτουργία. Αν δεν πώ η ελληνική πολιτεία μετά από τόσα χρόνια δεν έχει δ Σίχος, τα, τα, τα τρία θέματα τα σοβαρά αυτή τη στιγμή που πρέπει άμεσα να επιληθούν είναι ο οργανισμό, η επαναφορά από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε δημόσια υπηρεσία. Η θελική βιβλιοθήκη πρέπει να είναι δημόσια υπηρεσία. Γι' αυτό λέγεται και εθνική. Δεν χωράει κάτι άλλο. Και το τρίτο είναι η προκήρυξη θέσεω του Γενικού Διευθυντή. Ελπίζουμε μέσα στο 2013, εφόσον έχει δεσμευτεί και ο κύριο Αρβανιτόπουλος επιτέλου να προκηρυχτεί αυτή η θέση. Και με το νέο εφορευτικό τώρα, διότι άλλαξε. Ε, πιστεύουμε ότι θα τουλάχιστον αυτά τα θέματα τα, τα τρία θα τα τρέξει θα τα γιατί τρέξει χωρίς αυτά δεν μπορούμε να συζητάμε σοβαρά ε, πως να συζητάμε σε μια υπηρεσία η οποία δεν είναι διαρθρωμένη τώρα εφορετικό uh. τη σύνθεση του μπορείτε να με την πείτε δεν έχει στο FEC. Δεν, έχει... δεν, δεν έχει δημοσιευθεί δεν ακόμα έχει στο FEC. Ζητήθηκαν παρετήσει από, από τα μέλη του προηγούμενου εφορευτικού συμβουλίου και τώρα είμαστε στη διαδικασία Στην πλέον διαδικ... τη ανακοίνωση και τη δημοσίευση. Ακριβώ. Τη δημοσίευση στο FEC. Οπότε το προσεχές διάστημα ναι. θα έχουμε και από εκεί. Ναι. Πιστεύουμε ότι το προσεχές διάστημα. Βέβαια υπάρχουν δημοσιογραφικέ ε, πληροφορίε. Έχουμε δει και στο πλήσιο τη εκπομπή μα. Ναι, ναι. Ε, τώρα να μην τι ανακυκλώσουμε, ναι. διότι Όχι, είναι γιατί είναι δημοσιογραφικέ πληροφορίε ναι. και δεν, δεν είναι κάτι. κάτι επίσημο. Το είναι επίσημο λοιπόν. Το επίσημο είναι, τυπικό, αυτό... επίσημο είναι με, το, με τη δημοσίευση με το του Φέ. ΦΕΚ. Έχει πάρα πολλή δουλειά αυτό το εφορευτικό. Εδώ θα πρέπει να πω. η συγχωρεί, Γιώργο, που σε διακόπτω. Ναι. Ότι στο παρελθόν υπήρχε εκπροσώπηση και τη Ένωση Ελλήνων Βιοθηκών. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Συνέβαλε δηλαδή ο εκπρόσωπο από τον επαγγελματικό επιστημονικό χώρο να είναι και να αναφέρεται στα ζητήματα τα που αφορούν. Την Εθνική Βιβλιοθήκη. Και δυστυχώ αυτό ο νόμο 2003 κατήργησε και αυτή τη δυνατότητα με αποτέλεσμα η Εθνική Βιβλιοθήκη. Γιατί, όσο να είναι ο εκπρόσωπο, θα έθετε κάποια θέματα, θα κοινοποιούσε κάποια θέματα, θα ήταν ένα είδο. ή και ο σύνδεσμο τη Εθνική Εθνικής... Βιβλιοθήκη με τη Δυτικονομική Κοινότητα και ένα είδο πίεση. Αυτό δυστυχώ. Βλέπουμε... αυτή η δυνατότητα, δηλαδή, ε, κόπηκε, α πούμε. Διακόπηκε, μάλλον. Και βλέπουμε στι συνθέσει των τελευταίων εφαριστικών συμβολέων να υπάρχουν αξιόλογοι πραγματικοί άνθρωποι κατά καιρού να μην υπάρχουν εκπρόσωποι από τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Επαγγελματίε οποίο... στον χώρο. Και... Αυτό ακριβώ. Που... Το έχουμε επισημάνει και εμεί. Και παίρνουν αποφάσει για, για το μεγαλύτερο πνευματικό ίδρυμα που αφορά. Ο το νόμο του, του 2003 είναι λυπηρό βέβαια αυτό που θα πω. Αλλά ο νόμο του 2003 πολιτικοποίησε καταρχήν τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Είναι λυπηρό αυτό. Ε, από την άλλη, ε, έδωσε ένα ασαφές πλαίσιο, κατά την άποψή μας, για την ε, σύσταση των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου. Ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει βιβλωθικό νόμος μέσα ο. στη σύσταση ε, για να μπορεί ε, να επικοινωνεί. Δηλαδή, το Εφορευτικό Συμβουλίο, τα μέλη του, ο, όποια και να είναι Όσο γνωστά και αν είναι, όσο κύρο και αν έχουν, όσο και αν είναι εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο του τομέα, ε, σίγουρα δεν είναι υποχρεωμένα να ξέρουν τι είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη. Βεβαίως, με την έννοια τη Εθνική Βιβλιοθήκης. μπορεί να το ξέρουμε το κτίριο, μπορεί να ξέρουμε ότι έχει θησαυρού στην Εθνική βεβαίως. Βιβλιοθήκη. Η λειτουργία τη όμω είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Ε, Κάποιο πρέπει να μπορεί να μιλάει βιβλιοθηκονομικά. Να μιλάει γλώσσα. Δεν μπορεί να κάνουμε μαθήματα τη υπάρξεώ μα τι είναι καταλογογράφηση. Να συζητάμε για τα αυτονόητα κάθε ε, φορά. Ακριβώ. Και να, κάθε φορά να εκπαιδεύετε το νέο διευθυντή. Όχι, ε, ε, αυτό που ε, λέει ο Γιώργο είναι πολύ σημαντικό το να κάνουμε μαθήματα. Γιατί ε, εκπαιδεύεται στα διοικητικά όργανα. Τα διοικητικά όργανα. Όχι, φτάσαμε σε κάποιο σημείο να λέμε το αστείο βέβαια για του λεωφοικιωμένου και γνωρίζουν ότι καταλογογράφηση είναι συγγραφέα τίτλο εκδοτικό οίκο. Είναι αστείο για να προσπαθήσεις να πεις ότι δεν είναι αυτό ναι. ε, τώρα ε, είναι... Δεν μπορείς να πείσεις τη διοίκηση Λοιπόν δηλαδή δεν δηλαδή είναι αυτό Θεωρώ ίσως δεν μας τιμάει να συζητάμε Και να λέμε ε, δε, δε, αυτά τα πράγματα οι, οι προθέσεις, Και προθέσεις, καλά κάνουμε και τα οι λέμε Οι προθέσεις δε, μπορεί ναι. να είναι καλές Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτητησα τις προθέσεις, προθέσεις Είναι καλές το, το δέχομαι και το πιστεύω αυτό Από τον οποιοδήποτε Η πρόθεση όμως μέχρι του αποτέλεσμα, ε, απέχει παρασάγκε. Ε, ε, έχει μεγάλη δια... απόσταση. Γιατί ε, πρέπει να γνωρίζει και αν δεν γνωρίζει να έχει την καλή πρόθεση να μάθει. Μα δεν, μα δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μια τυτία ενό εφορετικού συμβουλίου να εκπαιδεύσει σε έναν άνθρωπο. Πάνω σε αυτά τα συστήματα που χρησιμοποιούμε εμεί ω βιβλιοοικονομική κοινότητα και πώ εξελίσσονται καθημερινά, που έχουν φτάσει σήμερα, το 2015. Όταν δημιουργούνται διαρκώ ανάγκε και νέα δεδομένα, και όταν θέλουμε την Εθνική Βιβλιοθήκη να είναι η ε, Να έχει να ένα ηγετικό ρόλο. Και να είναι ένα, τον, όλο της χώρας, η όλων των βιβλιοθηκών τη χώρα. Η μητέρα όλων των βιβλιοθηκών, όπω είπα. Και να μα δίνει, δίνει, δίνει πρότυπα, να μα δίνει κατευθύνσει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, το οποίο. Δυστυχώ η ελληνική πολιτεία το αγνοεί και αγνοεί για αυτό Παντού πρέπει να δίνει αποφάσεις. πρότυπα και εμείς έχουμε και ένα έτοιμο σχέδιο νόμου για τον οργανισμό. Όπου εκεί θέτουμε τα πρότυπα και για την καταλογογράφηση και για τη συντήρηση και για τη διαφύλαξη και για τη διατήρηση και για την ψηφιοποίηση. Φαντάζομαι ότι θα, θα αντιθέτετε την Εθνική Βιβλιοθήκη για το νέο ρόλο που θα πρέπει να παίξει όσον αφορά την πλειοψηφία. Όχι, δημιότητα. εννοώ τον οργανισμό λειτουργία. Ε, μέσα, εντό. Αλλά και εκτό, α πούμε, θα πρέπει να το αναφέρετε αυτό προφανώ. Ε. Ε, Μα εννοείται τώρα... αυτό είναι ο ρόλο μια Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτό θέλουμε εμείς. Όχι μόνο Από στην Από είναι... Ελλάδα, Μα, παντού αυτό, αυτό το ρόλο παίζουν είναι οι εθνικέ. η εθνική θέλει αυτό το ρόλο. Είναι ο ρόλος της. Είναι αυτός ο είναι ο ρόλος της, είναι. δεν είναι ότι τον θέλει. Πρέπει να το... Αυτόν πρέπει ε, να παίξει. Είναι ο ρόλος της. Και μαραζώνει το χωριό αφού μαστήσανε. Παγίδα είναι μεγάλη, σαν τα μοντίκια στο τυρί με το κεφάλι. Για μια πόλη και στην χερι χέρι-χέρι με στη φάκα. Όλε οι τράπεζε μαζί να σπάνε πλάκα Και μα αρέσει να ζούμε αδιάφοροι στο πλήθο, στριμωγμένα και να αναπνέουμε τα δάση τα καμπόνα. Κόμματα μαζί ένα συνάφι Κόβουν συντάξει και μισθούς με το ξηράφι Και οι δύσεις που ποτίζουν τις εστίσεις, Να μεγαλώσουν, να οριμάσουν και να γίνουν παρεστίσεις Κι όλα ωραία Εδώ στην πόλη έχουμε γίνει μια παρέα Που δεν μιλάμε, Πληκτρολογούμε να μαθαίνουμε τα νέα Επικοινωνία FM Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου ατικής. Βιβλιοθήκες στα FM Κάθε Κυριακή 10 με 12 το πρωί Μια εκπομπή για τις βιβλιοθήκες Το βιβλίο, του ανθρώπους Μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης με τη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου ατικής και το ραδιοφωνικό σταθμό Επικοινωνία 94 στα fm Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Γλωσιώτης, ο Δημήτρης Πολίτης και η Φρόσο Παυλίδου. 94 Επικοινωνία fm Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείο Αττικής Η Πέρσα κλαίει. Πέφτουν στα μάτια του φες ξανά τα μαλλιά Κι είναι μικρούλα μια θωαζογραφιά Κάποιος να έρθει να φέρει Ένα λουλούτι, ένα γέρι Να έρθει την άκρη του κόσμου Να διώξει τον πόνο, να φέρει Ελπίδα και λησμονιά δύσκολη νύχτα η τούτη και δεν μπαινά σβήνει η τσιγάρα μέσα τη μια φωτιά Οι αμρώποι φεύγουν μικροί μου, γίνονται ένα μετάστρα που τότε τα γάλοκεριά και στη λευκάδα που παίζαμε παιδιά Δε θα ξεχάσει τίποτα απ' όλα αυτά Η αγάπη που πήγε στο αιματιστάκι λέει mm. Τι άλλο φεύγουν μου, μικροί μου Γίνονται ένα μετάστρα που έπαιξαν τότε Τα καλοκαίρια εκεί στη Λευγάρα που παίζαμε παιδιά Εδώ είμαστε λοιπόν, εκπομπή ε, βιβλιοθήκε ε, στα FM. Έχουμε ανοίξει το φάκελο τη Εθνική Βιβλιοθήκη. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο μήρο τη εκπομπή μα για τη νέα κατάσταση που πρόκειται να διαμορφωθεί με τη μεταφορά τη ε, στο νέο κτίριο. Ε, να ρωτήσω ε, πώς θα εξυγχρονιστεί πραγματικά αυτός ο θεσμό ο οποίο έχει την αφετηρία του το 1832. Να μας πείτε λίγο για τις προσπάθειες που έγιναν πρόσφατα από το απερχόμενο εφορευτικό συμβούλιο. Κατά πόσο συνέβαλαν προς την κατεύθυνση αυτή. Ωραία. Ε, βασικά όπως έχουμε ήδη πει, ο εξυγχρονισμό του θεσμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης πρέπει να υποστηριχθεί από την πολιτεία. Είναι ο βασικός άξονας. Η Εθνική Βιβλιοθήκη είχε και πριν ανοιχθεί στην κοινωνία με διάφορες εκθέσεις κατά Βέβαια, ίσως δεν ήταν τα έπρεπε. Η προσπάθεια του απερχόμενου εφορευτικού συμβουλίου, η άποψή μας είναι ότι δεν συνετέλησαν στην περίφημη εξωστρέφεια. Οι εκδηλώσεις παντός είδους που έλαβαν χώρο στην Εθνική Βιβλιοθήκη μπερδεύτηκαν λίγο με τις δημόσιες, μάλλον πολύ, με τις δημόσιες σχέσεις προσώπων. Δεν ήταν ενταγμένε, δηλαδή, στο πλαίσιο μια στρατηγική προώθηση, ας πούμε, του Όχι. ρόλου τη Εθνική Βιβλιοθήκη. Για μας δεν ήταν οι εκθέσει και οι εκδηλώσει όλε ω συνάδουν στο ρόλο τη Εθνική Βιβλιοθήκη. Έκθεση ω έκθεση δεν υπήρξε. Υπήρξε Όχι. κάποιο στρατηγικό πλαίσιο από το επερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να λειτουργήσει αυτό η εξωστρέφεια ή έτσι περιστασιακά. Νομίζω το... ότι με αυτό που σα είπα ότι με τι δημόσιε σχέσει προσώπων. Αυτό που νομίζω λένε, ότι πέρα. θα πρέπει να μα καλύπτει αυτό. Uh -huh. Πρώτα-πρώτα δεν κλείνουμε τον κεντρικό αναγνωστήριο, το μοναδικό που υπάρχει εκτός από το αναγνωστήριο των χειρογράφων, διακόπτοντα τη λειτουργία του, διώχνοντας το αναγνωστικό κοινό. Μονο... Κάνουμε στοχευμένες εκθέσεις που συνάδουν με το ρόλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και ποτέ σε βάρος της λειτουργίας της, αλλά παράλληλα. πρέπει αν μου επιτρέψει μια μικρή παρέμβαση ναι. εδώ, Εινή, να πούμε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη δεν έχει ξεχωριστή αίθουσα εκδηλώσεων Ακριβώς. οι εκδηλώσεις γίνεται, γίνονται στο κεντρικό αναγνωστήριο το οποίο είναι συνάμα και βιβλιοστάσιο Αχ. το κεντρικό αναγνωστήριο ο ρόλος του είναι της μελέτης ο σκοπός του είναι η μελέτη δεν είναι και η απρόσκοπτη λειτουργία του δεν είναι ε, να είναι χώρος εκδηλώσεων Υπάρχει και κίνδυνος, ε, ε. κίνδυνο, δηλαδή, για κάποια από τα θέματα ε, εκεί... Θα μπορούσε να πει κίνδυνος, εντάξει κλοπής όχι, τώρα δεν είναι το θέμα εκεί, αλλά ε, ένας κίνδυνος γενικότερος είναι η, η μόλυνση. Ε, κάποτε ένας συνάδελφο ο οποίος έχει δεξιδοδοχεί τώρα και ήταν στο, στη συντήρηση, στο προϊστάμενο συντήρηση, είχε φέρει Αμερικάνη και εταιρεία και είχε κάνει μέτρηση της μόλυνσης στο, στα βιβλιοστάσια και στο αναγνωστήριο. Λοιπόν... Ε, η μόλυνση, τα μικρόβια και η ρήπη ήταν πέρα από κάθε όριο πέρα από κάθε όριο ε, όπως και να το κάνεις, ε, κανείς αντιλαμβάνεται ότι ε, για τα βιβλία τι επιβάρυνση είναι αυτή η εναλλαγή της θερμοκρασίας, κρύο-ζέστης με όλο αυτό το συγχροτισμό ε, και με ε, όλη, όλη αυτή τη, την κίνηση την ξαφνική, την απότομη, mm -hmm. το απέντι κόσμος και να βγαίνει, ε, ίσως φαίνεται λιγάκι υπερβολικό αλλά στην ε, επιστήμη της συντήρησης ισχύει Δηλαδή ένας ε, συντηρητής θα πει ότι το χειρόγραφο μπορεί να υποστεί σοκ κατεβαίνοντας από τον ένα ρόφο στον άλλο. Θέλουμε δηλαδή, δηλαδή τους ειδικού χώρους που φαντάζομαι είναι. τώρα και στο νέο και τις ειδικέ συνθήκες. συνθήκες. Ε, φαντάζομαι όπως είπες πολύ σωστά Ειρήνη. Ε, φαντάζομαι τώρα στο νέο κτίριο ότι όλα αυτά θα έχουν προωθηθεί ε, και να πούμε τώρα εδώ πέρα, και μια και αναφερθήκαμε προηγουμένω για τον το προπολογισμό, τη χρηματοδότηση δηλαδή και τι εισχοργίε. Ε, σήμερα να μα πείτε δύο λόγια: έχουμε τη μεγάλη χορηγία. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο να εντάξει σ, σ, σ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο τη δωρεά και των έργων που θα γίνουν στο υπόδρομο μαζί με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το. Εθνικό Θεματικό Πάρκο εκεί. Ε, πείτε μας εσείς από τη μεριά σας δύο λόγια έτσι, για αυτή την χωργία, αν πώς την βλέπετε ως εργαζόμενοι και την προοπτική βέβαια πλέον, γιατί μιλήσαμε για την κατάσταση, να δούμε πάμε λίγο που είναι και πιο σημαντικό στην προοπτική σήμερα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που πάει να γίνει. Λοιπόν για να αστιευτούμε και λιγάκι και να ε, δ, πούμε ότι τελικά η ιστορία επαναλαμβάνεται, να επιβεβαιωθεί αυτό, ε, σκεφτείτε λίγο τις χρονολογίες. Δηλαδή το 1888 ξεκίνησε να φτιαχτεί η Εθνική Βιβλιοθήκη από τους Βαλιάνους, δωρεά των Βαλιάνων. Με ένα ε, τεράστιο χρηματικό ποσό έτσι τότε, για τα βέβαια. εκείνα τα δεδομένα έτσι. Ε, το 1903 μεταφέρθηκε, λειτουργήσε, δηλαδή περιλαμβάνει από το 88 μέχρι το 3, το 1903, το 1893 το επτωχεύσαμε, δυστυχώς επτωχεύσαμε το κουμπί. Βρισκόμαστε λοιπόν μετά από 110 χρόνια σε μια άλλη κατάσταση. Ελπίζω συνεπαγωγικά να μην πτωχεύσει η χώρα μετά από 110 χρόνια Λοιπόν, ε, πραγματικά το, το Ίδρυμα Σταυρονιάρχος το ε, ε, κάνει μια φοβερή δωρεά, μια χορηγία που δεν αφορά μόνο την Εθνική Βιβλιοθήκη, πρέπει να το πούμε αυτό αφορά και την Εθνική Λυρική Σκηνή uh -huh. και όλο το πολιτιστικό πάρκο που... Ε, υπάγονται όλα μέσα. Είναι ένα έργο μεγαλόπνο και μεγαλεπίβολο. Ε, ο Ρέτζο Πιάνο είναι ο αρχιτέκτονας. Ο αρχιτέκτονας του. Θα μου επιτρέψετε τον... να πω εδώ, το, το νιώθω ως ανάγκη, ότι την πρώτη συζήτηση για να εγκατασταθεί όλο αυτό το πολιτιστικό πάρκο ε, στην περιοχή της Καλυθέας, είχε ξεκινήσει τη συζήτηση, γιατί συζητεί το να, τοποθετηθεί, να, να δημιουργηθεί μάλλον ε, στο Γκουδί, με την κυρία κεφαλινέου θα πρέπει να το πούμε γιατί είχαμε ασκήσει με μεγάλη πολεμική για άλλα θέματα στην κυρία κεφαλινέου όμως αυτό είναι ένα σταθετικά της και μάλιστα η συζήτηση είχαμε, την είχαμε κάνει μαζί Δημήτρη στο γραφείο της όταν είχαμε πάει για άλλα θέματα και ήταν ειδική γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας Δηλαδή ε, τη είπαμε γιατί δεν ε, και έτσι με ρήμνησε προφανώς μέσω του ιδρύματο και Έφτασε να είχαμε συζητήσει Και είχαμε προτείνει Ας πούμε είχαμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτός ο, καλυθέα, ο χώρος καλυθέα, ας πούμε, Του πρώην υποδρόμου, υποδρόμου ας πούμε. Ναι, ναι. Έχει, έχει περάσει Είναι πολύ καλή παρέμβαση εδώ πραγματικά και καλή πάσα που λένε κιόλα, γιατί έχουν υπάρξει πάρα πολλοί χώροι και πάρα πολλές περιοχές αρκετές περιοχές για εθνική βιβλιοθήκη ε, το γουδί όπως πολύ σωστά είπες Χριστίνα, ε, επίσης το στρατόπεδο ταγματάρχη πλέσα απέναντι στη Μεσογείο από, από το νοσοκομείο Σωτηρία από το Γεννηματάς ε, κάποια άλλα κτίρια και είχε πέσει αρχικά και αυτό το, το όνομα του υποδρόμου που, που τώρα γίνεται όλο αυτό το εγχείρημα. Υπήρξαν βέβαια τότε και κάποιες έτσι, αντιδράσεις. Και εγώ από την παιδιά μου αυτό, είχα τότε τον αρμόδιο το... τη Δήμαρχο και είχα μιλήσει. Ναι, ναι. Ε... Ε... Ε... Να μας πείτε όμως ε... για αυτό που πάει να γίνει. Αυτό είναι ναι. πολύ σημαντικό δηλαδή. Ε, πραγματικά είναι σημαντικό. Ε, θα είναι μια σύγχρονη βιβλιοθήκη ε, έτσι όπω έχουμε την ενημέρωση ε, θα με επιτρέψεις Γιώργο να σου πω ότι από ό,τι έχουμε δει έχει ανακοινωθεί δηλαδή η λειτουργία της Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης θα, θα στηριχτεί στους τρει άξονες ε. να σε διορθώσω λιγάκι mm -hmm. δεν μιλάμε για Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη μιλάμε για το νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης σωστό. Ναι, το δέχομαι η Βιβλιοθήκη δέχουμε. είναι μία <laughs> <laughs> μία είναι η Εθνική ε, Ίσως και εγώ παρασιρόμενη <laughs> από, από αυτά που αυτ ναι, πάνω σε τρεις άξονες. Ε, ε, τους γνωρίζετε αυτούς τους τρεις άξονες, θα θέλετε να μας πείτε δηλαδή για τους τρεις άξονες αυτούς και... Ναι, ε, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ε, μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που μας πέρασε, ενώ του 12, δεν είχαμε καμία ενημέρωση ε, σχετικά με το τι γίνεται ε, στον υπόδρομο. Λοιπόν... Αυτό δεν είναι καλό βέβαια, διότι ε, αν οι εργαζόμενοι δεν συμμετάσχουν από αρχή σε όλη αυτή τη διαδικασία... Και δεν είναι ενήμεροι βέβαια, και δεν είναι έτσι για όλο το πλαίσιο. Θα αυτό, αυτό εμείς... το εγχείρημα, θα... αυτό είναι, εμείς, είναι νομίζω ε... μια παράληψη, ε? θα πρέπει να το πούμε. Ναι. Ε, έτσι λοιπόν το, το, το, το καλοκαίρι του 12, ζητήσαμε από το σύλλογο δηλαδή, των εργαζομένων ζήτησε μια συνάντηση με το Ίδρυμα Νιάρχος uh -huh. για ενημέρωση, προς ενημέρωση πραγματικά και έγινε, ανταποκρίθηκε το Ίδρυμα, έγινε το Σεπτέμβριο, τέλειο Σεπτέμβριο, και Οκτώβριο θυμάμαι τον ακριβώς στους χώρους του Ιδρύματος του ε, κάνανε και μάλιστα δεν ενημέρωσαν μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά κάλεσαν και όλο το προσωπικό και όλους τους εργαζομένους και άλλους έτσι έπρεπε. Έτσι, και έτσι έ και ενημερωθήκαμε και εκεί είδαμε ότι πλέον το έργο προχωράει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε την εντύπωση ότι είχε φαλτώσει, ότι δεν είναι εκείνη του τύπου, δηλαδή τόσο, τέτοια, σε τέτοιο σκάνδαλο. Ναι, την εντύπωση αυτή κόσμος, την είχαμε ναι. και εμεί, ω ευρύτερη βιβλιοθήκη κοινότητα. Ναι. Αυτό είναι ναι. ε, Εκεί είδαμε ότι το έργο προχωράει, ότι ε, υλοποιείται σιγά-σιγά και μα δείξανε βεβαίω και τα σχέδιά του, τι μακέτε του, πάντα επιγραμματικά και όχι όμω. Έπει της ουσίας. Μια γενική, ενημέρωση. μια γενική ενημέρωση. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες της μεταφοράς και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ε, στο πλαίσιο αυτής των ε, προετοιμα... προετοιμασιών που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για το πώ θα μεταφερθεί η Εθνική βιοθήκη, δεν υπάρχει μια συνεργασία μαζί σας μια... όταν μια... λες ότι έχουν αρχίσει οι διαδικασίες μεταφοράς ε, φαντάζομαι ότι δεν έχουν αρχίσει ενώ έπρεπε να έχουν αρχίσει και αυτό βέβαια το είπα και τότε στην, στη συνάντηση στην ενημέρωση με το Ίδρυμα ότι έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει ο χρόνο είναι πιεστικό. Μιλάμε για πρώτη πρώτη του 2016. Θα πρέπει να εκπαιδεύετε το προσωπικό στην κατεύθυνση Βεβαίως. Ε είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και προφανώ δεν μιλάμε, βεβαίω, να μπουν τα βιβλία σε σκούτερ. <laughs> Αυτό είναι απλό. Ε, να ρωτήσω κάτι εκτό από το θέμα τη μεταφορά που όντω κάποια πράγματα ενώ έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει, δεν, δεν έχει γίνει κάτι προ την κατέθεση αυτή. Ε, σε σχέση με τι προδιαγραφέ του καινούριου κτηρίου. Σε σχέση με τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί, βάσει δηλαδή. και του υλικού από το θησαυρό δηλαδή, ζητήθηκε η η δηλαδή, από εσά δηλαδή, η άποψή σα. Η Εθνική Βιβλιοθήκη εθνική... ε, δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτό, από όσο μπορώ να γνωρίζω. Δεν είχε καμία συμμετοχή Όταν λέει η, η Εθνική Βιβλιοθήκη δηλαδή. δηλαδή, δεν είχε υπηρεσία. συμμετοχή ως υπηρεσία. ως υπηρεσία. Υπάρχουν δηλαδή εξωτερικοί συνεργάτε που έχουν προφανώ μελετούν αυτό το θέμα. αυτό είναι κατά αποκλειστικότητα του Ιδρύματο Σταυρονιάρχου. Δεν το ξέρω, το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως υπηρεσιακά ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη ή η αποψη της Εθνικής Βιβλιοθήκης ε, καθόλου. Ε, και γι' αυτό ήμασταν και στο απόλυτο σκοτάδι. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε μια εκδήλωση στο Ζάπιο ο χώρος ο το γνωρίζει αυτό, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε, δεν κλειθήκαμε. Εμείς που είμαστε και Ένωση Έλληλων δεν πήραμε μια πρόσκληση. Και βέβαια να πούμε στο σημείο ε, αυτό να... ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρόλο που έχει ζητηθεί από την Ένωση συνάντηση, δεν έχει ανταποκριθεί. Δεν uh -huh. ε, ε, εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ε, το είχατε έργο... είχατε ε, Τι έγινε εκπρόσωπο λοιπόν? εκπρόσωπος έτσι, μέλος mm -hmm. του Προφορευτικού Συμβουλίου. Ε, όχι ως σύλλογο, ως εκπρόσωπος φαντάζομαι του Προφορευτικού Συμβουλίου. Ε, υπήρξε μια γενική παρουσίαση του έργου του Ιδρύματος την τελευταία χρονιά και μεταξύ αυτών βέβαια αναφέρθηκε και το πολιτισμικό πάρκο που περιλαμβάνει και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ε, εκεί τεύθυσαν τρεις άξονες της προφανώς του, του οράματος του, του Ιδρύματος. Ε, αφορά τη Δημόσια Εθνική Βιβλιοθήκη, έτσι όπως υπόθηκε στον, στον Ισόγειο Χώρο, την Ερευνητική ε, Βιβλιοθήκη, η οποία θα είναι ένα ερευνητικό εργαστήρι, ε, ακριβώς έτσι όπως αναφέρθηκε, ε, και βέβαια ένα παγκόσμιο κέντρο ελληνικών σπουδών διεθνής εκτινοβουλίας με υποτροφίε και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, με επιτρέπει, Γιώργο. Σε αυτούς τους τρεις άξονε, α πούμε, επειδή δεν ήμασταν εκεί και εσύ ήσουν εκεί, ε, έγινε καταναλ... ε, δηλαδή ε, ε, ε, υπονοήθηκε ότι ε, ο νέο ρόλο τη Εθνική Βιβλιοθήκη θα είναι αυτό που είναι και το ζητούμενο, της, και γίνεται όλο αυτό το εγχείρημα με όλη αυτή την τεράστια μεγάλη δωρεά. Θα παίξει η Εθνική Βιβλιοθήκη τον ηγετικό τη ρόλο στην ελληνική Βιβλιοθήκη, οικονομική επικράτεια και κοινότητα, που όλοι το θέλουμε στο πλαίσιο του ενιαίου εθνικού καταλόγου, ε, δημιουργίας προτύπων και μια σειρά ζητούμενα και αιτήματα χρόνων όλες αυτές τις ε, κατάστασεις, δηλαδή μέσα σε αυτού τους τρεις άξονε εμπεριέχεται και ο Ρο, νέος ρόλος... Δεν δώσαν, ξέρω κάτι. Δεν ε, στον δεν νέο μάλλον αυτού. ρόλο αυτό εμπεριέχεται... Δεν, δεν ξέρω κάτι από αυτού. Δεν αναφέρθηκαν. Δεν αναφέρθηκαν. Uh -huh. ε, δεν ξέρω κάτι και κανείς δεν ξέρει. Ε, πρέπει να πω ότι ε, παρενθετικά εδώ ότι ε, μετά την συνάντηση αυτή και τώρα πριν από ένα-ενάμιση μήνα, ορίστηκε μια επιτροπή από το Εφορευτικό Συμβούλιο, το απερχόμενο πλέον. Για να κοιτάξει όλα αυτά τα θέματα τη μεταφορά. Ζήτησα ω εκπρόσωπο εργαζομένου να είναι εργαζόμενοι μέσα για να μπορούν να έχουν καταρχήν γνώση και κατά δεύτερον άποψη όσο οφείλουν. Οφείλουν οι εθνικοί εργαζόμενοι να έχουν άποψη πάνω σε τέτοια θέματα και σε αυτά τα θέματα. Δυστυχώ μου αρνήθηκε. Κατά συνέπεια, το, αρνήθηκε? το Εφορευτικό Συμβούλιο. Mm. Ο πρόεδρο. Ο, ο νιμ ή ο, ο, απερχόμενος, ο απερχόμενος. Ο κ. Μητσόπουλος. Ο κ. Μητσόπουλος, ο, και ο πρόεδρος και ο Το αρνήθηκαν, ε, δεν θέλησαν να υπάρξει εκπρόσωπος. Ε, γνωρίζω ότι ε, ένα-ενάμιση μήνα αυτή η επιτροπή λειτουργεί... Ε, Κάνει κάποιε προδιαγραφέ, δεν ξέρω όμω, διότι αυτά τα θέματα, ξέρετε, πρέπει, δεν πρέπει να είναι να γίνονται encrypted και να είναι στο σκοτάδι. Ε, πρέπει Αυτή η επιτροπή να τι είναι... επιτροπή, είναι η επιτροπή. Μεταφο... Ναι, ε, επιτροπή... Και με τη, θα ασχοληθεί και με τη μεταφορά uh -huh. και με τη μεταφορά, mm. ε, αλλά και με άλλα θέματα, όπω τη εθνική βιβλία. Είναι, τι είναι, και είναι και να το... τι, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που την συγκροτούν. Τώρα, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι φίστε, διότι αποτελείται βέβαια από την αναπληρώτρια γενική διευθύντια την κυρία Ράχοβα και μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου όπως ήταν ο κύριο Ιωαννίδης που ήταν πληροφορικός Προφανώ θα αλλάξει και οι συναδέλφους οι ναι. συ, συ, συναδέλφοι υπήρχαν συναδέλφοι, ε, από το Τμήμα Καταλόγων αλλά ε, ως υπηρεσιακοί παράγοντες mm -hmm. έτσι, ε, ό,τι γίνεται ε, σε αυτό το μεγάλο project και όλα, πρέπει να είναι εμφανές και γνωστό στους εργαζομένους για να μπορέσουν, αυτούς, να, κυρίες μπορέσουν κυρίες να συμμετέχουν Αλλά αν και... είναι κάτι ασαφές αναφορικά δεν μπορεί να τους ζητήσεις καθημερινά. ή είναι άλλου, το... Έλα να, είναι το να το έχουμε έτοιμο και να το και εκ των υστέρων πρέπει... και χωρί χρονικά περιθώρια να τύχεται στη διάθεση. Και υποπίεση χρόνου. Και χρόνο, αυτό ακριβώ. Και με ανθρώπου οι οποίοι ενδεχομένω να μην είναι και έτσι, Τι σημαίνει Και παράλληλα όμω, λοιπόν, επειδή η, η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι υπόθεση όλων μα, δηλαδή των ο... Ελλήνων πολιτών, όχι ώστε, μόνο τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα, αλλά και Αυτά όλα τα ζητήματα που την αφορούν, επειδή προτάσει υπάρχουν από όλε τι πλευρέ, τόσο σε θεσμικό επίπεδο σε σχέση με τη βιβλιοθεκονομική ενότητα όπως είναι ο Ινούς αλλά και ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να πει την άποψή Είχαμε του Η προτείνει να γίνει μια ημερίδα αν θυμάσαι Δημήτρη και δεν έγινε μια ημερίδα μόνο για τη μεταφορά θεωρούμε της... ότι όλα αυτά πρέπει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση και όλα αυτά με γνώμονα να αξιοποιηθεί η κάθε καλή πρόταση που θα τεθεί, προκειμένου να έχουμε Ακριβώς. μια εθνική βιβλιοθήκη yeah. που μας αξίζει και από ό,τι θέλουμε. Έτσι, γιατί όλοι θέλουμε το καλό της εθνικής <laughs> βιβλιοθήκης. Και κυρίως τα χρήματα τα οποία δίνονται, γιατί δίνονται αρκετά χρήματα, και θα πρέπει να το πούμε αυτό για Έλε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να, να πιάσουν τόπο και να λύσουν προβλήματα. Έτσι, να... Και μια και αναφερόμαστε σε αυτό, εγώ θέλω να πω τώρα... Ε, ε, Ποιο, πώς νομίζετε ότι θα πρέπει τα ιδιαίτερα κατα... χαρακτηριστικά να έχει ο, ο, ο γενικός διευθυντής, δηλαδή κατά τη γνώμη σας, πώς, πώς θα πρέπει να είναι η προσωπικότητα και λοιπά για να μπορέσει να βοηθήσει όλο αυτό το εγχείρημα, έχετε κάποια έτσι, άποψη. Εσείς σαν Δεδε. εργαζόμενοι θα το έχετε πιο ξεκάθαρο. Καταρχήν οι διαδικασίε πρέπει να είναι αδιάβλητες, ε, δεν νοείται. Διευθυντής και να μην υπάρχουν διαδικασίε αδιάβλητες Πέραν λοιπόν της, των προσόντων του, της επιστημοσύνης του Μεταπτυχιακά, διδακτορικά και τα συναφή γλώσσες Θα πρέπει να είναι γνώστης της βιβλιοκονομίας Κατά την άποψή μας Συμφωνούμε είναι απαραίτητο αυτό. αυτό Διότι ο Διευθυντή πρέπει να γνωρίζει και να επικοινωνεί με, τον, με τους εργαζομένους και να χαράσει το στρατηγικό του σχεδιασμό Stop. και στόχο ε, χωρίς να χρειάζεται να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και χωρίς κυρίως ε, να έχει αγγελώσει. Κάτι να θέλεις να πεις εσύ Γιώργο το τώρα. Θέμα είναι, το θέμα πάντα λέω στην Ειδική βιβλιοθήκη, είναι μια τεχνική υπηρεσία. Δεν είναι μία υπηρεσία η οποία μπορεί να καθίσει το γραφείο σου και να συντάσεις κείμενα απλά και να κάνεις. Δεν είναι μία απλή δημόσια υπηρεσία. Ε, κατά συνέπεια, ε, οφείλει και πρέπει, και το λέω αυτό διότι ο, ο νόμος ο 31-49 αυτό του 2003 δεν, είναι, δεν το έχει ως πρόαπετούμενο προσόν το, το να, είναι, να γνωρίζει η πληροτικονομία. Επίσης ένα άλλο ε, έλλειμμα, από νομοθετική <Ρεύτερο> πλευρά σαν που δεν γνωρίζει ότι στα προσόντα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει βιβλιοθηκονομική <Ρεύτερο> ειδίκευση, η οποία είναι απαραίτητη. Όχι, πολύ σοβαρό. Βέβαια. Μια βιβλιοθηκονομική ειδίκευση και παράλληλα η εμπειρία στη διοίκηση. Είναι δυνατόν να διευθύνει <Ρεύτερο> ένα χώρο και να μην γνωρίζει το αντικείμενο αυτού του οποίου καλείσαι να διευθύνει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Η Εθνική Βιβλιοθήκη δεν θέλει μάνατζερ. Είναι λοιπόν. πάρα πολύ αυτό το, το, το, το θέμα με το μάνατζερ είναι ε, σημείο των, των καιρών, έτσι, δεν μπορεί ο Διευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης να είναι πολύ σωστά να είναι μάνατζερ, είναι Διευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης και πρέπει να έχει συγκεκριμένη γνώση και άποψη, δεν μπορεί να μάνατζάρει. Είναι μαγαζί για να το μεταφράσει. Σίγουρα, σίγουρα. Εμεί ω Ένωση είχαμε κάνει και πρόταση το πλαίσιο τη διαβούλευση που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη διοίκηση, το, προηγου, το Υπουργείο στην προηγούμενη φάση του, δηλαδή. Είχαμε κάνει και πρόταση και συγκεκριμένα είχαμε αναφερθεί και στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητα που θα πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο και οι γνώσει, είναι και η προσωπικότητα, είναι πολλά παίζουν ρόλο. Ε, και για να κλείσουμε όλο αυτό το εγχείρημα, η Ένωση πάντα κάνει προτάσεις, πάντα με γνώμονα το να συμβάλλουμε από τη μεριά μας για να μπορέσουμε να έχουμε Επάνει τις... Επάντα είναι ενεργή, ναι. Ε, ναι. Είχαμε, πρόσφατα είχαμε κάνει και μία πρόταση για τη δημιουργία ενός δικτύου δημοσίων δημοτικών πλειοδικών, όπως μα ζητήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Στουλιανίδη, με ναυαρχίδα την Εθνική Βιβλιοθήκη σε όλο αυτό το εγχείρημα Δεν ξέρω αν λάβατε γνώση αυτό το... Την ναι, δράση. ναι, ενημερωθήκαμε Πώς, πώς την είδατε, έτσι, για να κλείσουμε κιόλας με μια... Εμείς βιβλιοθήκα. συμφωνούμε, είπαμε, αυτό είναι και ο ρόλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Να είναι η ναυαρχίδα, η μητέρα όπως είπε και ο Δημήτρης όλων των βιβλιοθήκων η... Από εκεί και πέρα το, το τι θα περιλαμβάνει αυτή η πρόταση Εσείς έχετε κάνει την σα. Την έχουμε δει. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν από πολλούς και ειδικού με όλα αυτά τα θέματα και την παρουσία της πολιτείας. Το έχουμε προτείνει. Έχουμε προτείνει ένα όργανο που Ακριβώς. εκεί βάζουμε να εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς. Βέβαια Ακριβώς. και εννοείται και οι εργαζόμενοι και Ακριβώς. η Εθνική Βιβλιοθήκη κλπ. Και φυσικά το Ίδρυμα Νιάρχος που δίνει και όλα αυτά τα χρήματα ναι, για αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ε, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να θα πω. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, να μιλάμε, να μιλάμε, μιλάμε ναι. ώρες αργότερα. Είναι ατελείωτο το θέμα. Φύξαμε μόνο μερικέ πτυχέ του ζητήματο. Θα <laughs> ε, Θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα σήμερα. Περάσαμε αυτό το πρωινό, το κυριακάτικο πρωινό. Και εμεί ευχαριστούμε πολύ ε, που μα θέλω... δώσατε και τη δυνατότητα να είπαμε μιλήσουμε. Είπαμε αλήθειε με ειλικρίνεια, γιατί πιστεύουμε ότι ακόμα και τα κακό σκήμενα πρέπει να τα λέμε προκειμένου και να διορθωθούν, γιατί όλοι Ευτός. μας θέλουμε και το καλύτερο για την Εθνική Βιβλιοθήκη, ειδικά τώρα που, ιδιαίτερα μάλλον τώρα, που είναι και η πρόκληση ε, είναι στο νέο πρόκληση. της Τήριο. Πρόκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Και εμείς, και εμείς ευχαριστούμε. να ευχαριστήσουμε που μας δώσατε τη δυνατότητα από αυτό το βήμα, να πούμε κάποια πράγματα. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι το νέο εφορευτικό θα... Ε, Εγκύψει πράγματι στα προβλήματα τη βιβλιοθήκη και θα. γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει πραγματικά πάρα πολύ δουλειά. Συ... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα ε. σα ευχαριστούμε και εμεί και να ξέρετε ότι και ω Ένωση Ελληνικών Βιβλιοθηκών, Όμων θα είμαστε δίπλα σα, κοντά σα και θα συνεχίσουμε αυτό το φάκελο που ανοίξαμε σήμερα με νέε προσκλήσει και προκλήσει, πούμε, όσον αφορά όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί μα ενδιαφέρει και ω κοινότητα. Η βοήθεια είναι πάντα χρήσιμη και αναγκαία. Και γεβε ναι, Γιανακέ. να σας.